Βροχέ άρχισαν να αρεώνουν και να στεγνώνουν τα χώματα ή μάλλον να καρπίσουν στο τριπλάσιο. Η πέρσα πήγε επίσκεψη στην κόρη τη μοίρα, παίρνοντα μαζί και την μικρή ουλία. Την άφησαν να παίζει και αυτοί τι άκουγε να μιλούν ψιθυριστά σαν μάνα με κόρη, αλλά και δυνατότερα απότε πότε, καθισμένε πάνω σε άχυρα και πέτσινε φαρτιέε λορίδε πίσω από το σαμαράδικό του απόστολου. Πίνοντας καφέ με ρεβιθόσκονη σε μεγάλα φλιτζάνια Και βοτώντας μέσα μαζί με το ψωμί και τις άκρες από τα δάχτυλά τους Η μια μετά τα σκούπιζε πάνω στα χείλη της Η άλλη τα έγλυφε, τα ρουφούσε, λες κι ήταν κόκαλα με μεδούλη Αυτή, η μικρούλα, έπαιζε πίσω τους με κάτι σκοινιά και τις άκουγε Μερικά τα έχανε, μερικά όχι Ο άντρας μου το έχει παράπονο, έλεγε η Πέρσα στην κόρη της τη μοίρα, που προαισθάνεσαι τους σεισμούς και πενέβεσε γι' αυτό σαν την πέρθηκα, και σ' αυτόν δεν είπες τίποτα για εκείνον το τελευταίο. Ακόμα το μιλάει. Το είπα, πώς δεν το είπα, Θεού θέλοντος. Έβαλα όλα τα σκυλιά, όλε τις γίδες να το πουν, ρέκαζαν, αληχτούσαν, χρεμέτιζαν. Αλλά κανείς δεν πίστευε τα ξέχασες. Ήσου κι εσύ εδώ και τα ξέρεις. Τώρα το έχει παράπονο. Γιατί πέτω? «Εγώ μόνο το κακό του δεν ήθελα», είπε η μοίρα. «Δεν λέει πως ήθελες το κακό του, λέει πως δεν του το καθαρά. Μπορεί να σωζόταν το Χάνι». «Πώς να σωζόταν, το Χάνι δεν κρεμίστηκε από το σεισμό, και και μόνο του». «Έστω, αν το το καθαρά, α, καθαρά». Έκανε η μοίρα, «αυτά τα πράγματα κανείς δεν τα ξέρει καθαρά». Φου, «Πάει, τον ήπια το καφέ μου, εσύ πίνεις ακόμα». «Όποιος καπνίζεται ξέρει να πίνει σιγανά», είπε η Πέρσα και ακουμπώντας το φριτζάνι της σε μια πέτρα στράφηκε να δει την μικρή Ιουλία. Εκείνη γύρισε απότομα στα πλάγια και άρχισε να πηδάει στον αέρα με το μάτι της να κάνει κύκλους όπως των πουλιών. Αργότερα της άκουσε να λένε κι άλλα. «Δεν ήμουν τότε εδώ, μου το παν. Έγινε, λέει, την ημέρα που σαραβόνιαζαν Έπεσε το σκουλίκι από μέσα σου Χλάτς πάνω στις κάλες, πιο πιο πως γεννιέται άλλο Θα το καταστρέψεις τον Αποστολάκο Είπε η Πέρσα Δεν τον καταστρέφω Αυτός όταν τρώω κάθεται και με βλέπει Το ευχαριστιέται Θέλες του κόβεται η όρεξη Και τι κάνει ο άλλος μου, ο πρώτος Τραβιέται με την άλλη, δεν ξέρω. Για μένα πέθανε. Το νεκροφίλησα. Πάει. Τον ξαναείδες από τότε. Αφού σου λέω για μένα πέθανε. Παραχώθηκε. Πάει. Θεού θέλοντος. Από πού το κόλλησες αυτό το θεού θέλοντος. Παλιά δεν το είχες. Από κείνον το κόλλησα. Όλα τα είχε ο μαγειωρός. Έβαζε και το θεό μπροστά. Ουφ. Θα σε πειράξει να βάλω τα δάχτυλά μου. Αυτό ο καφέ θεού θέλοντος και και τρώγεται. Το κατακάθι του είναι πιο νόστιμο και από το ζουμί Γιατί δεν παίρνεις και ένα κουτάλι καρνόκ, εγκαρνόκ Γκαρνότ ήταν το πιθάρι, το κιούπι Και συνεκδοχικά ο αχόρταγος άνθρωπος, ο λέμαργος Με τα δάχτυλα καλύτερα, είπε η μοίρα Πιον έμοιασες έτσι στο φαΐ Σαν το γουρούνι μόνο τις πέτρες δεν τρως Εκείνη τη στιγμή ένα ξερό μικρό κλαδάκι που κουβαλούσε στο ράμφος του ένα χαμηλοπετούμενο πουλί ξέφυγε από το ράμφος και έπεσε μέσα στο φλιτζάνι της Πέρσας. «Τι σημάδι» φώναξε η μοίρα. Το πουλί, ξαφνιασμένο και λυπημένο με την απώλειά του, αλλά και πιο ελαφρύ, πέταξε ψηλότερα και η Πέρσα, ακολουθώντας την τροχιά του, γύρισε πάλι το βλέμμα της να δει τι κάνει η μικρή Ιουλία. Εκείνη έκανε ένα-δυο πηδήματα... σαν να τη σκούντιξε κάποιος να τα κάνει. Δεν είχε όρεξη για περισσότερα. Με τα χέρια δεμένα πίσω... και πεταμένη μπροστά την αστεία σαν μπαλονάκι κοιλιά της... σημάδι λέγαν πως θα ψήλωνε... κοίταζε την μοίρα που έβαζε-έβγαζε τα δάχτυλά της... από το φλιτζάνι στο στόμα της... παίρνοντας όλα τα πηχτά μαύρα κατακάθια του καφέ. Εκείνα τα γλυκά, τα πικρόγλυκα Πήρε και το κλαδάκι του πουλιού από το φλιτζάνι της μάνας της και το έγλειψε κι εκείνο. Και τα βούτυξε πάλι μέσα και το έγλειψε ξανά. Η πέρσα της χτύπησε το χέρι, η μοίρα χαχάνισε... Και η μικρή ανασκύρτησε... σαν να την διαπέρασε μια ψύχρα. Έλα εδώ μου, μουσκα, μικρούλα, της είπε η πρώτη. Θες και εσύ λίγο, λυμπιστικές. Δεν έμεινε τίποτα θεού θέλοντος, απάντησε η μοίρα, τώρα και την γλώσσα της, στο εσωτερικό του άδειου φλιτζανιού. «Τίποτα, να!» και το κράτησε ανάποδα στον αέρα. Άστινα αυτήν, θα σου δώσω από το δικό μου». Πάρτε τα σκηνάκια σου και έλα να παίξεις κοντά μας», ξαναείπε η Πέρσα στην Ιουλία, που στεκόταν ακόμα ακίνητη και κοίταζε στο ίδιο σημείο, έστω και αν η μοίρα είχε μετακινηθεί και κινιόταν συνέχεια ψάχνοντας τι άλλο εκεί γύρω, εκτός από το απαγορευμένο κλαδάκι, θα μπορούσε να γλύψει, να ρουφήξει ή να τσιμπήσει. «Έλα, τι έπαθες», φώναξε για τρίτη φορά η Πέρσα. «Δεν μπορώ», απάντησε ήσυχα το μικρό κορίτσι από την θέση του, λίγο βαριεστημένα, και έτσι όπως στεκόταν όρθιο, έμοιασε να πέφτει. Σημειώνουμε ότι αυτό που είπαμε μόλις πριν μπορεί και να μην έγινε έτσι Αλλά ούτε και καμιά από τις άλλες δυο που το είδαν Μπόρεσε να δει πώς έγινε Η μικρή κύλησε προς τα κάτω σαν ένα ελαφρύ τούλι Με τον ίδιο περίπου τρόπο που θα μπορούσε να το παρασύλλει ο αέρας λίγο ψηλότερα Ή να το φέρει πιο κοντά τους Μια κίνηση φυσαλίδας που έπαιξε με τα μάτια τους με δέκα διαφορετικές εντυπώσεις Και δεν τους άφησε καμιά Όταν την αντίκρισαν πεσμένη Και έτρεξαν κοντά της Αυτό ήταν το πρώτο κρούσμα Η πρώτη παράξενη εκφίλωση Ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την μικρή Ιουλία Πως χθες την προόριζαν Ή έτσι το έλεγαν Για χορούς και τραγούδια <Τι> Τη σήκωσαν και την λίγο στα μάγουλα Στάθηκε όπως πρώτα Αν και στην όψη της είχε αλλάξει όλος ο κόσμος Η Πέρσα έτρεξε πίσω και έφερε το φλιτζάνι της Το κλαδάκι από το ράμφος του πολιού το έκρυψε κάπου, το φύλαξε Και αδειάζοντας το χώμα ό,τι είχε μείνει από το κρύο σου Γλυκό σαν τον έρωτα, μαύρο την κόλαση, μουρμούρισε. Πήρε με δύο της δάχτυλα λίγο από το κατακάθι Και το έβαλε στο στόμα της μικρής Πίστευε πως απολύμπισμα Μπορεί να μείνει κανείς και στον τόπο Η μικρή το κατάπιε μάλλον με ευχαρίστηση Της έδωσε ακόμα λίγο Φτάνει, τη ρώτησε όταν το φαγε γι' αυτό Φτάνει, της είπε η άλλη Μα ήταν σίγουρη η Πέρσα Πως αν τη ρωτούσε θες κι άλλο Θα έλεγε θέλω Άφησαν το υπόλοιπο να το φάνει πέτρες και πήραν άλλα στενοσόκοκα για να γυρίσουν σπίτι τους κάνοντας την τριπλή απόσταση και σε αυτό το διάστημα τα βερικοκιά μάτια της Πέρσας δεν έχαναν τίποτε από τις κινήσεις και το βάδισμα της μικρής. Και ταυτόχρονα της μιλούσε κάπως κοροϊδευτικά με ένα βόμβο στα αυτιά της για την λεμαρχία της μοίρας που έκανε ως και τα πουλιά να χάνουν τον δρόμο τους Και στην φεβρονιά η Πέρσα δεν είπε τίποτα Για να μην την βάλει σε πρόωρες και ίσως άδικες υποψίες Αν η Μουμούσκα η μικρή βέβαια το έλεγε μόνη της Μα εκείνη από ό,τι φάνηκε στις δυο επόμενες ημέρες δεν είπε τίποτα Μπορεί και να μην το κατάλαβε Την τρίτη μέρα την έφεραν σέρνοντας τις δυο κορίτσια της γειτονιάς Λίγο μεγαλύτερα από εκείνην, η Λούλα και η Τούλα. Έπεσε εκεί που παίζαμε, δεν μπορεί λέει να περπατάει, είπαν στη Φεβρουαρία, που τη κοίταζε και τι τρεις με μισό μάτι. Αφήστε την, είπε αυτή, πάρτε τα χέρια από τι μασχάλε Μα μόλις πήραν τα χέρια τους από τι μασχάλε της, η μικρή Ιουλία κύλησε σαν ασπόνδυλη ανάμεσά τους. Η μάνα της, μόνο που δε της έδωσε ένα γαστούκι, αλλά της το έδειξε. «Κοιτάς τη γράφει εδώ, είναι καλοκαίρι και σκοτώνομαι στη δουλειά τα νάζια άστα για το χειμώνα» της είπε διότι νόμιζε πως η Ιουλία το έκανε για να τους τρομάξει και άλλες φορές τους είχε κάνει τέτοια παρίστανε την τυφλή, τη χολή, τη μουκί και τα νεύρα της φευρονίας έσπαζαν μέρα με την ημέρα δεν άντεχε καμώματα ούτε από μικρούς ούτε από μεγάλους την τέταρτη ημέρα την έφεραν τέσσερα αγόρια της γειτονιάς Την βρήκαν είπαν πεσμένη κοντά στη βρύση Την πέμπτη ένας ολόκληρος άντρας στην αγκαλιά του Την βρήκε πίσω από το σπίτι του να κρατζουνάει τον τοίχο Προσπαθώντας να σηκωθεί Η φεβρονία άρχισε να καταπίνει σαν νερό το σάλιο της Κάθε πρωί άφηνε την Ιουλία Με τις μεγαλύτερες ετεροθαλείς αδερφές της να ντυθούν, να χτενιστού να φροντίσουν τα μικρότερα αδέρφια και να πάει αυτή στα χωράφια και όταν γυρνούσε την έβρισκε μαραμένη εδώ και εκεί και άκουγε τα καθέκαστα από τους άλλους. «Θα με περάσουν για άπονη» σκέφτηκε «Έχω που έχω το όνομα». Και έσκυβε πάνω από την κόρη της κόκκινη όπως ήταν από τα χωράφια μυρίζοντας υδρότα ως και τα χνότα της και της κουνούσε το κεφάλι με μάτια γεμάτα συσκότηση χωρίς να μπορεί να πει μια φράση, να τα βάλει όλα αυτά που την κεντούσαν σε μια σειρά. Αυτό τώρα τι, τι μου λένε για σένα. Και την έπιανε, την σήκωνε, στήριζε τα ποδαράκια της στην γη ανάμεσα στα δικά της γόνατα και την παρακαλούσε ολόθερμα, βουβά, με τα μάτια της, να σταθεί έτσι, όπως πρώτα, να μην ξαναπέσει, να τους βγάλει όλους ψεύτες και να γελάνε οι δυο τους. Χόρεψε. Χόρεψε όπω πρώτα τζιχαίρι μου για να σκάσουν, της έλεγε καμιά φορά στο αυτή Μα όπως έτρεμαι η καρδιά της από τον φόβο, έτσι έτρεμαν τα πόδια της μικρής Ιουλίας, και όπως χάνονταν τα λόγια, έτσι χάνονταν και οι δυνάμεις της. Αυτό τώρα τι γύρευε, κανείς δεν το είχε ξαναδεί και είχαν δει τόσα και τόσα τα μάτια τους. Η μικρή Ιουλία. Το πιο ζωηρό και εύστροφο θηλυκό μέσα στο σπίτι Κάθε μέρα και λιγότερο μπορούσε να σταθεί όρθια Να βαδίσει, να ορίσει τα πόδια της Μόλις την άφηναν έπεφτε Και ενώ τα μάτια της κυνηγούσαν και την παραμικρή σκιά στα προσωπά τους Το παραμικρό ψήθυρο ή νεύμα ανάμεσά τους Σαν να τους ξεψάχνιζε Τι κάνουν, τι νομίζουν, τι φαντάζονται γι' αυτήν Τούτα τις πρώτες ημέρες. Και ένα ωραίο πρωί δεν έδειξε καμιά προθυμία, καμιά υπακοή να σηκωθεί από το κρεβάτι της να δοκιμάσει αυτό το λίγο. Την επομένη φοβήθηκε, μόλις την πλησίασαν, μόλις της είπαν έλα να σε σηκώσουμε να περπατήσεις λιγάκι, άρχισε να κλαίει. Και την άλλη δεν της το ζήτησαν για να μην θυμηθεί τα χθεσινά και ξανακλάψει. Και έφτασε έτσι μια μέρα... να μην θυμούνται πραγματικά... πότε άρχισε αυτό... πότε ήταν καλά η Ιουλία... και πότε δεν ξαναπερπάτησε. Μόνο η Πέρσα δεν μπορούσε να ξεχάσει... εκείνη την πρώτη φορά που την είδε να πέφτει. Και αρκετές δεκαετίες μετά... Εάν παρελπίδα ζούσε ως τότε θα μπορούσε να ξαναδεί την ίδια περίπου εικόνα με έναν άντρα που βρέθηκε από όρθιος πρινιδών χωρίς να μεσολαβήσει τίποτα τίποτα πιο περίεργο και γαλήνιο από το ίδιο το συμβάν αυτό που τον έκανε να πει στους φίλους του με μια συνεσταλμένη πεποίθηση ένας κακός άγγελος πέρασε και θεώρησε καλό να μ' αγγίξει Από τόσους από μια μεγάλη παρέα που έπιναν τα ποτά τους και μιλούσαν αμέριμνα Μόνο εκείνον άγγεξε Ανασύρθηκε στο μεταξύ Έσπρωξε τα μαλλιά του προς τα πίσω Και ξανά γίνε όπως ήταν πριν πέσει Μα για την Ιουλία δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο Δεν ξανά γίνε όπως ήταν Και ήταν ως προς τα άλλα ένα φοβερό καλοκαίρι μια τρισευλογημένη χρονιά, τα δέντρα, τα χώματα δεν προλάβαιναν να δίνουν και πολλοί, κατάκοποι από τη δουλειά, εξουθενωμένοι και ευτυχισμένοι, δεν προλάβαιναν να γυρίσουν στα σπίτια τους το βράδυ. Ο ύπνος τους έπαιρνε γλυκά εκεί που περπατούσαν, εκεί που σταματούσαν λιγάκι για να διώξουν την ίστα τους. Και η Πέρσες στο σπίτι, μόνη της σε μια κάμαρα που είχε γίνει η δικιά της, Όπου μόνο στο ταβάνι δεν υπήρχαν ράφια και ντουλαπάκια με γιατροσόφια Πάλευε να συνομιλήσει με ένα κλαδάκι Πάσχιζε να το αποσπάσει κάτι Ήταν το κλαδάκι που έπεσε από το ράμφος του πουλιού Λίγο πριν πέσει η μικρή Ιουλία Σαν προάγγελος κακού βρέθηκε μέσα στο φλιτζάνι της Τότε που η μοίρα φώναξε τι σημάδι Τι να σήμαινε όλο αυτό, αν τέλο πάντων σήμαινε κάτι Μα το κλαδάκι ούτε καν πουλί, Το μόνο που μπορούσε να τις πει ήταν πως έγινε αυτό που έγινε Όπως και κάποια άνθη ή κάποια αισθήματα Που προτιμούν να χαθούν μες την ικμάδα τους Παρά να μαραθούν ή να σαπίσουν Κλαδάκι ήταν και τους ζητούσαν να βγάλει μιλιά να εκφανθεί επί τα ανθρώπινα. Ως τα μέσα Σεπτεμβρίου ήρθαν και δύο γιατροί να την δουν, αφού η Πέρσα σήκωσε τα χέρια της και είπε... Όπως τα υπόλοιπα δεν ήταν δικά της Είχε αληφές για ένα σωρό σπυριά και τραύματα Είχε ξύσμα από παλιά δέρματα Ή από το μέσα σε λάδι για πληγές δύσκολες Ήξερε ένα καλμάρι τα ρευματικά Με τα φύλλα ενός σπάνιου αρπαγόφητου Που τα έδαινε στις κλιδώσεις και τραβούσαν τους πόνους Και καμιά φορά... Αν το δέσιμο με τα πανιά ήταν πιο σφιχτό από όσο έπρεπε ή αν ο πόνος είχε άλλη προέλευση, τα φύλλα έτρωγαν τη σάρκα και άνοιγαν τότε καινούργιες πληγές που είχε και για αυτές το αντίδοτο. Είχε σε ξύλινα κουτιά ιστούς από αράχνες που χρησίμευαν σε πολλά. Βάζα με ρίζες, σπόρους και υγρά πολύτιμα όσο και επικίνδυνα, όπως εκείνο το «γκούζι όπως το έλεγε, κίτρινο και πηχτό, από το στομάχι ενός μεγάλου έντομου, που το τόχεσαν τα μάτια της. Το ψηλό, τέλεια, φιλτραρισμένο χώμα από τις μυρμικοφωλιές ήξερε σε ποιες περιπτώσεις μπορούσε να αποβεί σωτήριο, όπως και το μαύρο ψήγμα από καμένο τσόφλι αυγού ή το πρωινό πικρό σάλιο, πριν φάμε ή πιούμε οτιδήποτε» ή πόσο ωφέλιμη ήταν η κοπανισμένη και τηγανισμένη σπόρη της τσουκνίδας για τα νεφρά, η σκόνη του του μέσα σε ροδόξιδο για τις ημικρανίες, Πώς επίσης μπορούσαν να δείξουν μερικές σταγόνες λεμονιού στα ούρα μιας εγκίου, αλλά και τα ίδια τα ούρα, από οποιονδήποτε, πόσο ευεργετικά ήταν στα εγκάβματα. Είναι αλήθεια δηλαδή... Πω ήταν κάτοχο πολλών πρακτικών φαρμάκων η Πέρσα, που μερικά από αυτά είχαν αποδείξει περίτρανα τις εξαιρετικέ τους ιδιότητε και θα μπορούσε με τις γνώσει της να γεμίσει ένα βιβλίο και να την μάθουν όλοι. Εν τούτης, στην περίπτωση τη Ιουλία. Αφού κοπίασε μέρες και νύχτες, παραδέχτηκε κάποτε πως δεν είχε να παλέψει με γνωστά ή φανερά δαιμόνια και κατέθεσε τα όπλα, όσο και αν λυπόταν γι' αυτό και για τις ελπίδες που είχαν όλοι στη ρήξη επάνω της. Αλλά και οι δύο γιατροί που ήρθαν είπαν λίγο πολύ τα ίδια. Είπαν και κάτι περισσότερο, κάπως ελπιδοφόρο, που αρκετά αόριστα είχε βασανίσει και την σκέψη της Πέρσης πως ήταν ίσως της ηλικίας ψυχολογικό και θα περνούσε μόνο του ας περίμεναν λίγο καιρό λίγο καιρό ακόμα και ας μην την πίεσαν σε τίποτα έκαναν λοιπόν προσευχές και νυχτέρια γύρω από τη μικρή άρρωστη και συνάμα δούλευαν Ξεσπύριζαν καλαμπόκια, βούλιαζαν τα τελευταία καπνόφυλλα, έβαζαν μέσα σε στάχτες φρούτα του καλοκαιριού ή τα έκοβαν σε φέτες για να ξεραθούν για το χειμώνα, χωρίς να μπορούν να κάνουν περισσότερα. Η μάνα της, από τα πολλά αχ, έχανε τα μαλλιά της, γέμιζε τρύπες το κεφάλι της και με φρίκη υποψιάστηκε μια μέρα πως ήταν πάλι έγκυος. Ήταν η πρώτη φορά στα τόσα χρόνια γάμου με τον Ισύχιο που της ήρθε να τρελαθεί, να πέσει από το παράθυρο που ένιωσε μια βδελιγμία για την ακατάβλητη κοιλιά της για ό,τι μέχρι πρόσφατα ένιωθε μια στιφή περηφάνια ή νόμιζε πως ξόρκυζε με αυτό άπια στα πράγματα που την απειλούσαν. Τώρα το εκλάμβανε σαν μια παραπάνω τιμωρία Σαν επιστέγασμα της συμφοράς που την τριγύριζε αφότου πήρε αυτόν για τον οποίο είχε φαρμακωθεί η πρώτη κόρη της Θυμόταν όλο και συχνότερα εκείνη την κόρη Έβλεπε την Ιουλία και ήταν σαν να έβλεπε εκείνην Να σβήνει απλώς πιο αργά Στη μισή ηλικία ας πούμε παιδί Και χωρίς βαγγιτά, χωρίς κατάρες Διαφορά για αυτήν δεν υπήρχε Όχι θέα μου, όχι, έλεγε μόνη τη σε διάφορες γωνίες του σπιτιού που δεν την άκουγαν οι άλλοι, σκεπτόμενοι την ηλικία τη και όλα τα άλλα. Βάθιζε πια στα 55 και είχε ήδη ακόμα ένα παιδί τριών ετών. Όχι κι αυτό. Ο Σάκης, είπαμε θα είναι το στερνοπέδι, Στο ζήτησα με χαρτί σχεδόν, όχι άλλο παιδί. Μέκανε και μάνα μητριά του εγγονού μου. Τι άλλο, δεν φτάνουν τόσα. Τυσιάστηκε και η κόρη μου για να πάρω αυτόν που πήρα. Θα φτάνει. Μη μου πάρεις τώρα και την Ιουλία. πόζι γκόσπουτη. Μήπως με αυτό ακούς καλύτερα. πόζι γκόσπουτη. πόζι γκόσπουτη. παραμιλώντας μια μέρα έτσι πήγε και βρήκε την πέρσα. πόζι γκόσπουτη, της είπε, σαν να την προσφωνούσε με ένα ιδιαίτερα σεβαστό και οδυνηρό όνομα. Δώσ' ένα φάρμακο. Αν με εκτιμάς μια στάλα αν είμαι ακόμα άξια για εκτίμηση, δώς με ένα φάρμακο να ρίξω το παιδί. Μου. Ποιο παιδί, ξαφνιάστηκε εκείνη. Αυτό που έχω πάλι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, δεν μου φαίνεται τίποτα. Της είπε η Πέρσα, αφού την καλοκήταξε στη λεκάνη και πίεσε λίγο με τα δάχτυλα την κοιλιά της. Εμένα μου φαίνεται και δεν γελιέμαι, είπε η Φεβρονία. Κι αν δεν υπάρχει παιδί και πάει το επικίνδυνο ποτό που θα σου δώσω πάει αλλού, Πού αλλού κάχασε η Φευρονία Πού το βλέπεις το αλλού Σε μένα έτσι κι αλλιώς θα πάει Και το αξίζω Χαλίνεψε και γυρνά στην κόρη σου που σε χρειάζεται Της εμβούλευσε Είναι ονεχής τσερκέζα Και η άλλη με χρειαζόταν Είπε η πολλά και πτώμενη Φευρονία Εγώ την άλλη δεν την ξέρω Δεν την πρόλαβα Σου μιλώ για τούτη Και μη σου μπαίνουν οι πόνοιες πως φταίει η άλλη Οι νεκροί δεν είναι σαν εμάς Δεν είπε η Πέρσα «Το μόνο που μας ζητούν είναι να τους αφήσουμε να ησυχάσουν να μην τους μπλέκομαι στα πόδια μας». «Ας είναι κι έτσι» υποχώρησε η Φευρονία «Δώσ' μου όμως ένα φάρμακο γι' αυτό». «Δεν σου δίνω τίποτα». «Δεν θα ντραπείς για μένα αν κάνω κι άλλο παιδί» προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να κάμψει τώρα την τσερκέζικη κόπα της άλλης. Τα πράσινα σκουραρίκια κουνήθηκαν πέρα δόθε. Δεν θα ντρεπόμασταν σαν να τις έλεγαν και για σοβαρότερα πράγματα. Κι όσο κι αν την νικέτευε ακόμα η φευρονία, η Πέρσα αρνήθηκε να δώσει αυτό το φάρμακο. Παράλληλα η άλλη Ιουλία Εκείνη με τα δικά της Έσβροχνα έκαθε τόσο την πόρτα της μικρής άρρωστης Με το ίδιο όνομα Τα ίδια πυρόχρωμα μαλλιά Και την ρωτούσε αν ήταν ξύπνια Μήπως ήθελε ένα μήλο Κανείς δεν καταλάβαινε Τι εννοούσε όλη την ώρα με αυτό το μήλο Πάρε «Θα κλάψω αν δε πάρεις» της έλεγε κιόλας και το κλάμα βέβαια δεν ήταν δύσκολη υπόθεση για αυτήν. Όπως κανείς δεν καταλάβαινε γιατί αν η μικρή κοιμόταν ή ψινότας τον πυρετό έστρεφε με το μήλο της προς αυτούς. «Μήλο, ζήτησε κανείς ένα μήλο» τους ρωτούσε αθώα «Λες και τους έμενε μια λόγια μήλα μέσα σε εκείνον τον μαρασμό που άρμεγε τα μάτια τους» και μόνο η Πέρσα πάλι σαν τρίτη είδε πριν από τους άλλους τουλάχιστον και καθαρότερα πως αν αγωνιούσαν όλοι τους για τη μικρή Ιουλία η Μεγάλη θα τους προλάβαινε από το δικό της δρόμο αυτό ήταν που την ανησύχησε αλόκοτα εκείνη την ημέρα στις σκάλες όταν της είπε κάτι αυτή η Μεγάλη που δεν τ' άκουσε που δεν τ' άκουσε, βέβαια ούτε όταν της το ξαναείπε ακόμα πιο σιγανά κουνώντας μόνο τα χείλη Και μετά έφνης, με ένα λαχάνιασμα στο παρθενικό στήθος, με ένα βλέμμα αλλοπαρμένο, την έβαλε σταν κάθια με εκείνη την άγρια φωνή. Μπορεί να μην ήταν τίποτε όλα αυτά, ιδιοτροπίες κάποιες θύμησης μονάχα, όμως την Πέρσα την αγγήλωσαν υποψίες, και συνέχισε το ίδιο πράγμα να την αγκυλώνει Να την ανησυχεί Κάθε φορά που έμπαινε στο δωμάτιο της μικρής Η μεγάλη Τώρα πια δεν την ένοιαζε Αν βρίσκονταν και άλλοι εκεί μέσα Και ρωτούσε με την βελούδινη φωνή της Μήπως ήθελε κανείς ένα μήλο Ένα βράδυ μπήκε με μια αναμένη λαμπάδα, κρύβοντας με την παλάμη της τη φλόγα να μην σβήσει και με ένα μαύρο ανδρικό καπέλο να σκεπάζει το μισό της πρόσωπο. Όλοι αναδεύτηκαν και ανακοιτάχτηκαν και για τη λαμπάδα και για τον τρόπο που την κρατούσε και την φύλαγε από τον υποτιθέμενο αέρα. Για το καπέλο δεν παραξενεύτηκαν και τόσο. Το είχε βρει μόνη της πίσω από το σπίτι πριν λίγο καιρό, μετά από μια νύχτα που φύσαγε πολύ, και ασφαλώς από καπιανού κεφάλι το είχε πάρει ο αέρας Και το έφερε κάτω από τη δαμασκινιά τους Την είχαν ξανά να το φοράει Φως Θέλετε Άγιο Φως Ψιθύρισε εκείνο το βράδυ σαν να γυρνούσε από την Ανάσταση Θέλουμε Της είπε μηχανικά η φευρονία Φου, Έκανε η Ιουλία με το στόμα Και πρόσφερε τη σβησμένη λαμπάδα σε εκείνη που είπε θέλουμε Η Θευρονία πήρε τη λαμπάδα το ίδιο μηχανικά Αλλά κοίταξε την κονιάδα της Σαν να κοίταζε μια ανάγνωστη Μια εντελώς ανάρμοστη Το μυαλό σου έπαθε Τη ρώτησε στεγνά Και συμπλήρωσε με κάποια πίκρα Εγώ εσένα μόνο που δεν σε βίζαξα Αφήνοντας τους άλλους να συμπεράνουν τα υπόλοιπα Ακόμα και για το μαύρο καπέλο η Ιουλία σκέπασε το πρόσωπό της και έφυγε με αναφυλιτά. Κανείς δεν είχε τον καιρό να μεριμνά και για αυτήν με τις σκέψεις του ή να βγάζει συμπεράσματα. Και αν η Πέρσα την ακολούθησε, αν πρόλαβε δηλαδή να δει τις άκρες του φουστανιού της να δέρνονται στα τελευταία σκαλοπάτια, δεν μπόρεσε, όπως και την άλλη φορά, να τρέξει πίσω τη, να την ρωτήσει ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Το μαύρο καπέλο, ωστόσο, είχε πέσει στη σάλα, Περδεύτηκε στο δικό της μακρύ φουστάνι και αυτό το πήρε. Το ερεύνησε στο χαμηλό φως της λάμπας, στο θεγγαρό φωτο, που γλιστρούσε από τα παράθυρα αραιό και κρύο. Την άλλη μέρα είχαν επισκέπτη. Αν δεν τύχαινε να τον ξέρει καλά η Πέρσα... Μπορεί να νόμιζε πως ήταν ο άγνωστος που έχασε το καπέλο του και μαθε πως το έχει κάποια γυναίκα σε αυτό το σπίτι. Τόσο στριφνό και μη ήταν το ύφος του και τόσο τους κοίταζε όλους σαν να υποπτευόταν πως θα του κλέψουν και τα ρούχα ή τα παπούτσια που φορούσε αν όχι και τα ακριβά του δάχτυλα. Μα ήταν αδερφός της. Τον ήξερε καλά. Μαζί του ζούσε πριν τη φωνάξουν να σώσει την βουβή ψυχαδελφή του Χριστόφορου Και δεν χάρηκε και πολύ που τον είδε απροειδοποιητά μπροστά της Γιατί κουβαλήθηκες εδώ Τον ρώτησε με τρόπο όταν τελείωσαν οι αναγκαίες συστάσεις Που άλλωστε δεν έφεραν μεγάλη χαρά σε κανέναν Κυρίως σε ώρες σαν εκείνες Περαστικός με την κρίνιάζεις Της είπε απότομα Ποιος έχασε την κρίνια του για να την βρω εγώ Μουρμούρησε ερεθισμένη η Πέρσα Διότι ήταν ένας πολύ κρινιάρης και άβολος άνθρωπος Σαν τα μωρά όταν βγάζουν δόντια έλεγε εκείνη Κι ανέζησε μαζί του μερικά χρόνια Φροντίζοντάς τον και υπομένοντάς τον Ήταν επειδή το έφεραν έτσι οι περιστάσεις Στο κάτω κάτω τον λυπόταν Το αίμα νερό δεν γίνεται ήταν και γεροντοπαλίκαρο Καμιά δεν ήθελε ή καμιά δεν τον ήθελε Παρ' αυτά ήταν και η διαζώντος ευαίσθητος Στην γυναική παρουσία Και η Πέρσα είχε κοιτάξει όταν ζούσαν μαζί Αλλά και πριν και μετά από μακριά Χωρίς να το ξέρει εκείνος Να του βρει μια γυναίκα Και ένεκα τούτου έλεγε και τα καλά του Τον πένευε στην καθεμιά διότι είχε και καλά αυτός ο μονόχνοτος, αυτό το βερνικομένο κέρατο ή μάλλον ένα καλό. Έπαιζε σπουδαίο ακορτεών. Κι όταν ζεσθενόταν και έπαιζε πραγματικά με την ψυχή του με όλο το είναι του ε, τότε μάγευε τον κόσμο Στοματούσαν και οι μέλησες για να τον ακούσουν Και τα δάχτυλα που του έδωσε ο Θεός για αυτό το όργανο δέκα μακρόλιγνα με λαψά σπινθυροβόλα δάχτυλα που καθώς κινούσε με θαυμαστή ταχύτητα και χάρη πάνω στα κουμπιά και τα πλήκτρα έμοιαζαν είκοσι, τριάντα Α, αυτά τα δάχτυλα δεν τα είχε άλλο. Μα όσες γνώριζαν τον χαρακτήρα του Έλεγαν στην Πέρσα Και τι να μου κάνουν τα δάχτυλα μα αυτόν θα ζήσω ή με τα δάχτυλά του «Μ' αυτόν θα ζήσεις, αλλά τα δάχτυλά του θα σε ζήσουν», της έλεγε η Πέρσα, και την πληροφορούσε πως είχε κάνει λεφτά ο αδερφός της με αυτά τα δάχτυλα. Είχε γεμίσει πανεράκια, αφού όλοι τον καλούσαν στους γάμους και στα πανηγύρια τους, χωρίς να ξεχνούν τις γκάιτες και τα νταούλια, και βέβαια τον καλοπλήρωναν. Ο της ήρθε και εδώ να τον γνωρίσουν όσοι δεν τον γνώριζαν, και φυσικά κουβαλούσε στον όμο του το μουσικό του όργανο. Κύρλ αυτό το βάρο τόσα χρόνια, μόνο στον ύπνο του το έβγαζε και το είχε φέρει από τη Ρωσία, όπου έζησε, λέει, και έλκεζαν, μιλούσε και κάποια γαλλικά, αλλά ήταν τόσο ψηλός και στεγνός, τόσο αδύνατος που θα ήταν δύσκολο να μην αρχίσει να κυρτώνει κάποτε και χωρίς το ακορντεόν, Για να ακριβολογήσουμε, είχε καμπούρα. Και όπως ήταν έντονα μελαχρινός, με μάτια ήχαρά και κατάμαυρα που καθρέφτιζαν πολύ από την καχυποψία και την φυλαρέσκεια της ψυχής του αλλά και μια βαθιά, θανατερή πίκρα έκανε την αδερφή του καστανόχρωμη γενικώ να φαίνεται δίπλα του ξανθιά ή μάλλον ρούσα. Άλλωστε δεν έμοιαζαν και πολύ στα χαρακτηριστικά ίσως καθόλου και μόνο κάτι φευγάτο στην έκφραση, στον αέρα που λέμε, δεν σε απέκλειε να τους θεωρήσεις συγγενείς. Τον έλεγαν Ιάκωβο, δεκαριά χρόνια νεότερος του Χριστόφορου, κι όταν αυτός ο τελευταίος άκουσε την Πέρσα να τον προσφωνεί η Γιακώβ επανειλημμένος παραξενεύτηκε και την ρώτησε γιατί Γιακώβ και όχι Γιάκωβο που ερχόταν σε αυτόν καλύτερα. Γιατί Γιακώβ το βάφτισαν και έτσι τον φωνάζαμε στο σπίτι του είπε η Πέρσα. Και τον πληροφόρησε με την ευκαιρία πως είχαν και έναν Ιωσήφ αδερφο και έναν Νταβίδ εξάδερφο και έναν Ιωακίμ και έναν Μωυσή κι άλλα τέτοια ονόματα στο σώι τους Και του Χριστόφορου του μπήκαν ιδέες Πως είχε να κάνει με κάποια δυναστεία Εβραίων Που στάλα στάλα εμφανίζονταν <σκου> Χτύπησε με θαυμασμό την γλώσσα του Όταν τελείωσε η Πέρσα Όλοι οι προφήτες εσάς παζεύτηκαν Και ο τρόπος που το είπε Η ειρωνία που δεν έλειπε Παραδόξως δεν έδειξαν τον νεοφερμένο Κάλιστα θα μπορούσε Η Πέρσα το φοβήθηκε Όσο και το ευχήθηκε να σηκωθεί να φύγει Αλλά τον έκαναν να γελάσει Και να φανούν λίγα τρύπια δόντια Που είχε μπροστά Μα ο Χριστόφορος Είχε άλλους λόγους Να μην τον πολύ συμπαθήσει. Στο βραδινό τραπέζι Όποιοι συνέβη να καθίσουν Δεξιά και αριστερά του Ιακώβου Θυνοπάθησαν όχι μόνο επειδή δεν εννοούσε να αποχωριστεί το τεράστιο ακορτεόν από τα πόδια του, εκεί το βάζε όταν το κατέβαζε από το νόμο του, το οποίο με το παραμικρό σκούντημα άφηνε έναν κοφτός παρακτικό ήχο που τους στρώμαζε, μα επειδή γυρνούσε κάθε τόσο ο κάτοχος του και κοίταζε τον διπλανόν του, με ένα ύφος σαν να το μύριζε άσχημα ή στην χειρότερη περίπτωση, Σαν να είχε τολμήσει ο διπλανός του να σκεφτεί πως αυτός μυρίζε άσχημα. Έπειτα, από τα δόντια του, έβγαζε συχνά έναν αέρα, κάτι σαν σύριγμα, σαν σφύριγμα που διώχνει τα σκυλιά και ασυνήθιστοι αυτοί σε τέτοια γυρνούσαν στην αρχή να τον δουν. Μετά το απέφευγαν, πράγμα που του έφερνε μεγάλη ενόχληση και χούφτωνε ξαφνικά την πετσέτα του, έτοιμος να σύρει την καρέκλα του πίσω, μα ξανάκανα ε και παρέμενε εμπάσχη περιπτώσει κοντά του. Και ήταν τόσο δύσκολο στο φαγητό και στις γεύσεις, όχι αυτό εκείνο, όχι εκείνο αυτό, που του Χριστόφορου του κόπηκε η όρεξη, ελαττωμένη έτσι κι αλλιώ από τα διάφορα γεγονότα. Και όταν με τα πολλά έβαζε κάτι στο στόμα του, ήταν σαν να το έφτινε τόση ιδιοτροπία και βαριέστη και γι' αυτό βέβαια δεν υπήρχε ίχνος ψαχνού επάνω του. Γι' αυτό, αν κατά λάθος κάποιος τον άγγιζε στον μπράτσο ή στον μυρό, νόμιζε πως χτυπούσε σε ξύλο. Για την καμπούρα του δεν αμφέβαλαν, αλλά πρόσεχαν πολύ να μην την αγγίξουν. Πες του να βάλει και κανένα δράμια πάνω του... Να τον απολαύσουν οι γυναίκες Είπε εκείνο το βράδυ Νεφελοςκεπής Ο Χριστόφορος στην Πέρσα Ποιες γυναίκες Ρώτησε εκείνη Έκπληκτη μάλλον με αυτό που άκουσε Παρά αδιάφορη Αυτές που θα μαγέψει με τα δάχτυλά του Ξέρω εγώ Έκανε εκείνος Στάσου να τον αντέξουν πρώτα μουρμούρισε η Πέρσα Ο ίδιος πάντως ο Ιάκωβος είχε άλλη ιδέα για όλα αυτά και θεωρούσε το ισχνό σκαρί του «Ελεγκάν», ναι μάλιστα «Ελεγκάν». Εφόσον είπαμε γνώριζε και κάποια γαλλικά «Κύριος είδεν από πού και πότε». Μα είχε στη μορφή του και μια παράξενη ευπρέπεια. Ή ίσως ήταν εκείνη η παράξενη πίκρα των ματιών του που σε έθελγε, σε κέντριζε αόριστα σαν ένα μεγάλο πλήγμα και δεν έτρεφε έκτοτε καμιά ψευδέστηση. Αντίθετα, πολλές καχυποψίες. Και μολονότι αυτές οι καχυποψίες γίνονταν πιο αισθητέ, σχεδόν σπίθιζαν μέσα στα μάτια του όταν θρόιζε κάπου γύρω του ένα φουστάνι, Όλοι η γυναίκα τον κοίταζε στα μάτια και μάλιστα τον ξανακοίταζε, γινόταν τρόποντινά άλλο άνθρωπος. Φιλόφρον, περιποιητικός, αδύναμος. και αυτό, αν δεν περνούσε γρήγορα, κρατούσε αρκετά. Εξάλλου διέθετε μια δικιά του όσφρηση ή ακοή, ανεπρόκειτο να φανεί η γυναίκα στον ορίζοντα και με μαθηματική ακρίβεια θα μπορούσε να προσέξει κανείς ότι όποτε κάρφωνε τα μάτια του στην κλειστή πόρτα ή σε κάποιο παράθυρο, με την πυρετική ένταση και το δέος του ερημίτη που περιμένει να δει το όραμα πάντα σε λίγο άνοιγε η πόρτα και έμπαινε μια γυναίκα ή περνούσε από το παράθυρο βιαστικά το κεφάλι της χωρίς οι άλλοι να έχουν ακούσει ή αισθανθεί τίποτα. Και καθώς το σπίτι όπου ζούσε τώρα η αδερφή του ήταν γεμάτο γυναίκες χωρίς να υπολείπεται σε άντρες τα μάτια του ηταν γεματο γυναικες χωρις να υπολειπεται σε αντρε τα ματια του γιακωβου Ελάχιστα ησύχασαν εκείνη τη νύχτα για την καρδιά του δεν ξέρουμε Η Πέρσα, στρώνοντάς τον να κοιμηθεί Τον ρώτησε πότε θα φύγει, πότε σκόπευε Έχω μια ενόχληση στα σηκώτια της είπε Και έμαθα πως το κλίμα εδώ είναι καλό για τέτοια ήταν από τις λίγες φορές που απαντούσε, χωρίς να ξυνήσει τα μούντρα του και να ξυνήσει τη ράχη του, χωρίς να θεωρήσει την ερώτηση του άλλου προσβλητική για το άτομό του. Και η ερώτηση της αδερφής του δεν ήταν και τόσο λεπτή. «Θα σου δώσω ένα σιρόπι και θα ηρεμήσουν τα σηκώτια σου», του είπε, «αλλά καλύτερα να αφήσεις το κλίμα εδώ. Έχουμε και μια στο σπίτι. Τα πράγματα είναι βαριά. Δεν ήρθε σε καλή ώρα». Γιατί. «Το σιρόπι σου δεν κάνει για εκείνη» και ρώτησε. «Εκείνη δεν θέλει σιρόπια» του είπε. «Δεν θέλει. Δεν ξέρω. Την θέλει ο Θεός μου φαίνεται». «Μεγάλη είναι. Όμορφη» ενδιαφέρθηκε να μάθει ο Γιάκωβος. «Όχι. Μικρή που ήθελε να μεγαλώσει». Παρέλυσαν τα πόδια της. «Μια πεταλούδα χωρίς φτερά». «Μπορείς να φανταστείς μια πεταλούδα χωρίς φτερά. πεταλουδα χωρί είναι». «Θα την γιατρέψω εγώ» της είπε. Σαν να του κατέβηκε φώτιση «Εσύ», του είπε με όλη την δυσπιστία της «Εγώ, Σιλάνς, μην το πείσε κανέναν Τι να μην πω Θα της παίξω ένα δυο ρώσικα κομμάτια που δεν τα κατέχει άνθρωπος Εκείνο του Βόλγα και κάτι άλλα Και θα πετάξει πεταλούδα σου Θα την κάνω να ξαναπετάξει, κομπρί. Η Πέρσε κάθισε στο κρεβάτι Έβαλε το σαγόνι στην παλάμη της τον αγκώνα στο γονατό της και κοίταξε για αρκετή ώρα τα νύχια των ποδιών της που ήθελαν κόψιμο, καθώς και τα δικά του παπούτσια. «Αν το κάνεις αυτό», του είπε όταν σηκώθηκε, «θα σου βρω γυναίκα, αυτή τη φορά θα στην βρω, εδώ, σε αυτό το κλίμα, μπορεί και σε αυτό το σπίτι, αλλά κάνε πρώτα καλά τη μικρή, βγάλε με «Και το άλλο πρωί είπε στον Χριστόφορο και στους γονείς της άρρωστης πως παρότι απέθυγε να τους το πει από βραδείς αυτή η ίδια ειδοποίησε κρυφά τον αδερφό της Νάρθη γιατί ήλπιζε ότι το όργανο και η μουσική του θα βοηθούσαν την Ιουλία να ξαναπερπατήσει». «Πίστευε» είπε σε τέτοιες δυνάμεις. «Εκείνοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αμέσως, περίμεναν όμως να δουν». «Να ακούσουν και να δουν για να πιστέψουν. Κατά βάθος, το ίδιο περίμενε και η Πέρσα και από αυτήν την άποψη αγωνιούσε ίσως περισσότερο και από την Φευρονία. Με το σούρο λοιπόν, διότι ο Ιάκωβος προτιμούσε βραδινές ώρες, τις πρωινές τις θεωρούσε σκόνη, η Πέρσα φάνηκε μαζί του στην πόρτα. Όλοι γύρισαν να τον δουν, έμοιαζε με μαύρη δερό λελέκη, έτσι μακριά Ανοικονόμητα που ήταν τα κανιά του Και σκοτεινότροπη η θοριά Και η ενδυμασία του Και αυτός ήθελε φαίνεται πρώτα Να τους δει από εκεί Να κάνει μια γενική εκτίμηση Και μετά να προχωρήσει πιο μέσα Έλα Τι στέκεσαι σαν χάρο στην πόρτα Του είπε η αδερφή του Που είχε προπορευθεί Και ξαναγύρισε κοντά του Να την που περιμένει να σ' ακούσει Ο Ιάκωβος Κουτσένοντας από φυλλαρέσκια, έφτασε στη μέση του δωματίου και από εκεί τέντωσε το λαιμό του και κοίταξε προς το κρεβάτι. Ήταν ξύπνια, τον κοίταξε και εκείνη. Και είχε αφάνταστα μικρύνει από τότε που ο καιρό γι' αυτήν περνούσε όπως τα πουλιά έξω από το παράθυρο. Το πρόσωπό της είχε μείνει μια σταλιά, αλλά και αφάνταστα ομορφήνει, αφάνταστα. Λες και η ομορφιά αποφάσισε να γίνει μία και μοναδική και αμετάβλητη διαλέγοντας το πρόσωπο της μικρής Ιουλίας Ένα πρόσωπο σαν αγαπημένο πορτρέτο σαν έμψυχη σαγήνη που σε έκανε όμως να νιώθεις δύστυχος ανίκανος να το αγγίξεις ή έστω να το πλησιάσεις Αυτό η δική της βλέποντάς την καθημερινά και θοπεύοντάς την δεν μπορούσαν μάλλον να το καταλάβουν... να το συναισθανθούν... αλλά για έναν που την πρωτοκοίταζε... ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να ξεχάσει. Ούτε και να εκφράσει με λόγια. «Τιμή μου», είπε κατεβάζοντα το ακορτεόν, με τόση έκπληξη στο συσβασμένο στόμα του και σοβαρότητα... με τόση ειλικρίνεια εν τέλει... που η μάνα της μικρής συγκινήθηκε ντράπηκε που δε σηκώθηκε από τη θέση της μόλις είδε στην πόρτα και σηκώθηκε τώρα έψαχνε να του δώσει ένα σκαμνί πασχίζοντας να κρύψει την κοιλιά της που δεν κρυβόταν πια όπως και τα χρόνια της «Κάθισε ξένα, κάθισε, συμπέθερα» ήθελα να πω «Πού να σε βάλουμε να καθίσεις» του έλεγε με τον ένα χέρι κρατώντας τη σουρωμένη ποδιά κάτω από το στομάχι της και με το άλλο σαν να θέριζε ή να τον αέρα το πάτωμα. Τους θύμισε τις μέρες μετά από σεισμό ή πόλεμο, όταν χαλούσαν τα νοικοκυριά, τα σπίτια έπεφταν και δεν έβρισκαν μέρος να δώσουν να καθίσει ένας άγνωστος, ένας μουσαφήρης. «Του δίνω το δικό μου», είπε η Ιουλία βουρκωμένη, η Μεγάλη Ιουλία, που καθόταν σε ένα σκαμνί, Στριμωγμένοι στο λίγο μέρος ανάμεσα στο κρεβάτι και στο παράθυρο Αφού τα ψαξίματα της φευρονίας Περιορίζονταν στον κυρίως χώρο του δωματίου Που ήταν πιασμένος από άλλους Αρκετά μου και απρόθυμους να σηκωθούν Και βγήκε η Ιουλία από εκείνη τη στενοσύνη Με το σκαμνί πάνω από το κεφάλι της Σκαμνί, ζήτησες ένα σκαμνί Φοβήθηκαν όλοι πως να το ρωτούσε Μα εκείνη το άφησε σιωπηλή στα πόδια του τρέκλισε ωσον να φτάσει στην πόρτα Και τότε απότομα χάθηκε Σαν τη σκιά εκεί που τελειώνει ο τείχος Ο Γιάκωβος βέβαια Δεν μπορούσε να παίξει παρά σε ψηλή καρέκλα Άξιος και άδικος ο εργομός του Φάνηκε σαν απομηχανής θεός Και να τους βγάλει από τη σιγή Και την ανελπιδοσύνη εκείνων των ημερών Μα δέκα βράδια πέρασαν και η μικρή Ιουλία τον άκουγε καθυλωμένη στο κρεβάτι της. Ωστόσο, ο πυρετός κόπηκε. Τα μάγουλά της, που μόλις σκοτήνιαζε, ζεσταίνονταν και σε λίγο άρχισαν να κοκκινήσουν και να καίνε, παρέμεναν πλέον μέρα νύχτα, θροσέρα και κέρινα. Και τον περίμενε. Κάτι ήταν κι αυτό. Να περιμένει μαζί με τους δικούς της έναν σπουδαίο όργανο παίχτη που έπαιζε για χάρη της και μόνο από το να περιμένουν όλη νύχτα τον πυρετό να την αφήσει. Το πρόσωπό της κυρτούσε από μια λαχτάρα απόκοσμη μόλις η πέρσα έμπαινε πρώτη στο δωμάτιο και τους έλεγε πως έρχεται και εκείνος ανεβαίνει. Εκείνος που, σαν να αφορούσε ξυλοπόδαρα, τα βήματά του ακούγονταν βαριά και ξερά πάνω στις κάλες. Τάκ. Και πάλι ένα τάκ. Τάκ πάνω σε κάθε σκαλοπάτι, χωρίς να βιάζεται καθόλου η ευγένειά του. «Κι ό,τι δεν περπατάει γρήγορα», τους ρώτησε ένα βράδυ, «λες Γιατί δεν περπαταει γρηγορα τους ήταν έτοιμοι να τον δει και να πηδήσει». Τις χαμογέλασαν σαν να μην άκουσαν.